Πιστός Πιστός. Σας υπενθυμίζω για τελευταία φορά ότι αύριο είναι η εκδήλωση που έχουμε στο ξενοδοχείο Αστήρ προς τιμήν του αημίστου διδασκάλου μας, του αημίστου Γεωργίου Οικονόμου στην αίθουσα του οποίου και φιλοξενείστε αυτή τη στιγμή. Θέλω να παρακαλέσω για μια ακόμα φορά να είστε όλες εκεί και όλοι να μην λείψει κανείς διότι αν σήμερα ακούτε λόγο Θεού διπλά το οφείλεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτον μεν διότι βρίσκεστε στην αίθουσα που σας είπα, στην αίθουσα τη δική του και δεύτερον διότι και εγώ που ο Ανάξιος που σας διδάσκω όλα αυτά τα χρόνια είμαι δικός του μαθητής και επομένως έχετε πολλούς λόγους να τον ευχαριστήσετε με την παρουσία σας αύριο εκεί στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό για μια ακόμα φορά σας παρακαλώ να είστε και πάλι όλοι εκεί. Και μετά την υπενθύμηση αυτή σας υπενθυμίζω ότι η εκδήλωση είναι στις 11.30 ώρα δηλαδή μετά την εκκλησία έχουμε κανονίσει να είμαστε εκεί το φαγητό το σα σας μεριμνήστε το από σήμερα, ούτως ώστε να μην έχετε αυτή την μέριμνα στο κεφάλι σας αύριο. Και ερχόμαστε αμέσως στα ιερά μας κείμενα στα κείμενα της Αγίας Γραφής συγκεκριμένα στα κείμενα των παροιμιών του Σολομόντος για να δούμε και να υπερθυμίσουμε αυτά που είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο εκεί στους στίχους 5 και 6 του 15ου κεφαλαίου μα είπε ο Ιερός παρημιαστή, ο Σολομόν ο οποίος γράφει αυτό το βιβλίο ότι ο Άφρον, ο άμυαλος άνθρωπος, περιπέζει τον πνευματικό του Πατέρα. Μεικτηρίζει παιδείαν πατρός άφρον μικτιρίζει αν πατρος αμιαλος άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν εκτιμά το πνευματικό του πατέρα το δώρο αυτό το, το τεράστιο αυτό δώρο το τρισμέγιστο αυτό δώρο που έχει δώσει ο θεός στον άνθρωπο διότι θα σας πω κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία και το οποίο το είπα και αλλού και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι πλην όμως δεν είναι λόγος του μου αλλά είναι λόγος των πατέρων της Εκκλησίας μας ότι ο πνευματικός για τον οποίο και θα συνεχίσουμε σήμερα και οι επόμενοι δύο στίχοι για αυτόν μιλούν ο πνευματικός είναι ο δικός σου Θεός Θεός για σένα δεν υπάρχει παρά μόνο σου. Το πνευματικό σου θα τον γνωρίσεις μάλλον τον Θεό θα τον γνωρίσεις μέσω του πνευματικού σου. Και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο απαιτείται απόλυτο σεβασμός και απόλυτη υπακοή στον πνευματικό Πατέρα. Δεν θα κρίνεις εσύ αν ο πνευματικός σου είναι κατάλληλος. Δύο μόνον στοιχεία είναι εκείνα που σου δίνει η Εκκλησία προκειμένου να τολμήσεις, να κρίνεις τον πνευματικό σου πατέρα. Δύο. Και για τα οποία στοιχεία μπορείς και να φύγεις από κοντά του. Είναι η αίρεσης το πρώτον και η ανηθικότητα το δεύτερο. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν έχεις δικαίωμα να φύγεις από τον πνευματικό σου και φυσικά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις τον πνευματικό σου Μόνον εάν διαπιστώσεις ότι είναι ερετικός ή ανήθικος τότε μόνον μπορείς να φύγεις σου επιτρέπεται να φύγεις από κοντά του Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε καταλάβει και με ευκολία φεύγουμε από τον ένα πνευματικό και πάμε στον άλλο. Και συνήθω φεύγουμε όχι για να βρούμε κάτι καλύτερο, αλλά για να βρούμε κάτι εξυπηρετικότερο. Συνήθω φεύγουμε όχι για να βρούμε έναν άνθρωπο αγιότερο, προκειμένου να μας δώσει σωστές κατευθύνσεις, αλλά φεύγουμε για να βρούμε έναν άνθρωπο να εξυπηρετεί τις ιδιοτροπίες μας. Να εξυπηρετεί τις αμαρτίες μας. Να εξυπηρετεί τα κέφια μας. Να κάνει δηλαδή να προσαρμόζεται και να πειθαρχεί σε αυτά που εμείς θα του λέμε. Όπως κάποτε κάποιος ανόητο μου έλεγε ότι εγώ δεν ξομολογάω, δεν ξομολογέμαι στο πνευματικό, το ξομολογάω το πνευματικό. Αλλήλμον αν πηγαίνει έτσι στο πνευματικό σου. Εκείνον μεν τον προστατεύει η χάρη του Θεού. Εσένα όμως η χάρη του Θεού σε αφήνει εκτεθειμένο. Και η χάρη του Θεού θα σε αφήσει εγκαταλελειμμένο. Και τότε θα ψάχνει και δεν θα μπορεί να βρει το παραμικρό στήριγμα διότι ο πνευματικός είναι και στήριγμα είναι εκείνος που σε στηρίζει με την προσευχή του είναι εκείνος που ο Κύριος οπωσδήποτε ακούει τις προσευχές του όπως σας είπα και μάλιστα όταν αυτές οι προσευχές γίνονται για σένα το πνευματικό του παιδί γι' αυτό μην μεικτηρίζεις τις συμβουλέ του πατέρα σου του πνευματικού σου Πατέρα μη της περιπέζεις και μας είπε και κάτι ακόμα ότι όπου υπάρχει πολλή αγιότητα εκεί υπάρχει και πολλή δύναμη δηλαδή η δύναμη δεν είναι στα γαλόνια δεν είναι στα αξιώματα, δεν είναι στα λεφτά, δεν είναι στις περιουσίες. Δεν είναι εκεί η δύναμη. Η δύναμη είναι εκεί που υπάρχει η Άγια Ζωή. Και σας έδειξα παραδείγματα. Σας έδειξα το παράδειγμα του προφήτου Ηλία, του απλοϊκού εκείνου πρακέντη του προφήτη ο οποίο είχε τη δύναμη να παρακαλέσει τον Θεό και να κλείσει ο Θεός τον ουρανό για τρία χρόνια και έξι μήνες και να μην βρέχει επί της γης. Σας έδειξα το παράδειγμα του του Ελισσέου που είχε και εκείνο τη δύναμη άλλος ρακέτητος προφήτης της εποχής εκείνης να έχει τον Θεό δίπλα του και να τον υπερασπίζονται άγγελοι Κυρίου. Αυτό όμως εμείς δυστυχώς δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Θέλουμε να λεγόμαστε Χριστιανοί, αλλά Χριστιανοί δεν είμαστε. Γιατί Χριστιανός δεν είναι εκείνος που βλέπει με τα μάτια του σώματος. Χριστιανός είναι εκείνος που βλέπει με τα μάτια της ψυχής. Και εμείς δυστυχώς ούτε αγγέλους βλέπουμε γύρω μας, ούτε Θεό βλέπουμε γύρω μας, ούτε δαιμόνους που μας απειλούν βλέπουμε γύρω μας Άρα βλέπουμε μόνο τα λεφτά μας, μόνο τις περιουσίες μας, μόνο τους βουλευτές και τους υπουργούς που έχουμε στο πλάι μας και εκεί επάνω ακουμπάμε και δεν βλέπουμε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Και μόνο όταν τα πράγματα φτάσουν σε αδιέξοδο, τότε αρχίζουμε να ψαχνόμαστε και να τρέχουμε από εδώ και από εκεί προκειμένου να βρούμε κάποιον να κάνει μια προσευχή για μας πως βλέπετε τώρα. Είδε τώρα. Τα παιδιά εξετάσει. Ελάτε να δείτε τι γίνεται στην πατάνα σα. Που έχουμε το Σαρανταλίτρουργο. Εκεί ονόματα παιδιών να μα φέρνουν. Παπούλοι, κάνουν μια προσευχή. Γιατί ξέρουν τώρα ποιο θα βοηθήσει. Αν ήταν να βρει μια θέση, δεν θα αρκούσαν σε μένα να κάνω προσευχή. Θα πήγαινε στον γνωστό το βουλευτή. Αλλά βλέπει εδώ πέρα ότι ούτε γνωστός βουλευτή, ούτε γνωστός υπουργό, ούτε κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Και σου λέει αφού εξέλιπεν η ελπίση μόνο ας πάμε τώρα να πούμε και στο Θεό καμιά κουβέντα. Αν υπάρχει. Αυτοί οι χριστιανοί είμαστε. Χριστιανοί τη πετάρας. Χριστιανοί που θυμόμαστε το Θεών μόνο όταν δεν υπάρχει κανείς άλλος δίπλα μας να μας βοηθήσει και όμως να ξέραμε τι χάνουμε αδελφοί μου να ξέραμε τι χάνουμε να ξέρες ξε, τι δύναμη έχεις αν πιστέψεις στον Θεό να ξέρεις τι δύναμη σου έχει δώσει ο Θεός μέσα από την προσευχή σου και μέσα από την πίστη σου που δυστυχώς δεν το κατάλαβες ποτέ γιατί γιατί μας παρέσυρε το ρεύμα του κόσμου γιατί μας έκαναν να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει ελπίς πέρα από τους άρχοντες και πέρα από τα λεφτά και πέρα από τις περιουσίες και πέρα από τα αξιώματα και πέρα από τα πτυχία και πέρα από τα πανεπιστήμια Ακουσε τι είπε προχτές η ασεβή, δηλαδή αυτοί που κοιτάνε να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις και έφυγαν από τον Θεό. άκουσε τι είπε. Ολόριζοι εκ απολούνται. Θα τους ξεπατώσει ο Θεός. Με τη ρίζα θα τους πετάξει. Εμείς όμως εκεί πάμε. Εμείς όμως εκεί πάμε και το βλέπω αυτό που στην εξομολόγηση που λέω σε που κάνε προσευχή μην έρχεσαι και κλαίς εμένα εγώ τι να σου κάνω εγώ εγώ δεν είμαι υπουργό να βρω δουλειά στο παιδί σου πήγαινε να κάνεις προσευχή α καλά καλά τώρα να πάω κάνω προσευχή τότε είσαι άξιος της μοίρας σου με για τη φράση μου τότε είσαι, είσαι άξιο της επιλογής σου, είσαι άξιο της επιλογής σου. Καλά να πάθεις τότε, καλά να πάθεις. Γιατί έριψες την μεριμνά σου όχι επί των Κύριων, αλλά έριψες την μεριμνά σου επί τους ανθρώπους. Και δεν κατάλαβες ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα σε προδώσουν, θα σε γελάσουν, θα σε κοροϊδέψουν. Αυτά είπαμε προχτές Και τώρα ερχόμαστε στους δύο επόμενους στίχους Ερχόμαστε στους στίχους 7 και 8 Και σα υπενθυμίζω Μάλλον σας διαβάζω και σιγά σιγά θα ερμηνεύσουμε Τον στίχο 7 χίλιοι σοφών δέδετε αισθήσει μιλάει για κάποιους σοφούς ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί τα χίλιοι λέει των σοφών ποιον σοφών ποιοι είναι αυτοί οι σοφοί σας είπα προηγμένος ότι θα συνεχίσει να μας ομιλεί για τους πνευματικούς και εδώ ο σοφός είναι ακριβώς ο πνευματικός ο σοφός είναι εκείνος που σου μεταφέρει την εντολή του Θεού ο σοφός είναι εκείνος τον οποίον έχει σοφία ο Θεός, που έχει δώσει σοφία ο Θεός, για να σου μιλάει, να σε κατευθύνει, να σε πάρει από το χέρι και να σε πάει στον παράδειο Αυτό Αυτός είναι ο σοφός. Ο σοφός είναι ο πνευματικός σου, ο σοφός είναι ο πνευματικός μου, ο σοφός είναι ο κάθε πνευματικός που έχει τη συνέστηση του αξιώματος που το έχει δώσει ο Κύριος και προσέξτε εδώ τι λέει παρακάτω τα χίλια λέει του σοφού τα χείλη του πνευματικού δέδετε δέδετε δέδετε είναι δεμένα Τα χείλη του Πνευματικού είναι δεμένα από αίσθηση. Τι σημαίνει αυτό. Τα χείλη του Πνευματικού Του τα έχει δέσει ο Θεός με το αξίωμά Του. Ο Πνευματικός δεν λέει ότι θέλει. Αλλήμωνος το πνευματικό που θα πει ό,τι θέλει, ό,τι του κατεβαίνει, μέσα στην εξομολόγηση. Αλλήμωνος το πνευματικό που θα δώσει σύμβουλες, ανάλογα με τη ζωή του και με το βίωμά του. Επειδή ο ίδιος καπνίζει, όσοι συνήθω γίνεται, α, δεν πειράζει, είναι κακό, κάπνισε κι εσύ. Αφού καπνίζω εγώ, καπνίζεις κι εσύ. Αφού εγώ ξενυχτάω και πάω στα κέντρα, θα πα και εσύ. Δεν είναι κακό. Επειδή η παπαδιά μου φοράει παντελώ, φοράτε κι εσεί κορίτσια. Δεν είναι κακό. Αφού φοράει η αφού φοράει η κόρη μου, αφού βάφνονται, αυτή είναι κι εσεί. Αλλήλωρο στο πνευματικό. Αλλήλωρο στο πνευματικό που τα χίλια του θα λένε στην εξομολόγηση εκείνα που τον συμφέρουν εκείνα που θέλει εκείνα που τον συμβουλεύει ο παπαδιά του και οι κόρες του Αλίμο. τότε καλύτερα να πάει να τα πετάξει τα ράσα να πάει να φύγει Είδε τι λέει Είδε τι λέει χείλη σοφών δέχεται αισθήσει του σωστού πνευματικού, του σωστού σοφού που πας να ακούσεις τη σοφία του, τα χίλια του είναι δεμένα. Του τα έχει δέσει ο Θεός τα χίλια. τη γλώσσα του τη κρατάει ο Θεός και στην εξομολόγηση δεν θα σου πει αυτό που θέλει, αυτό που τον συμφέρει, αυτό που του αρέσει αυτό που γίνεται με στο σπίτι του. Θα σου πει εκείνο που πρέπει έστω και αν εκείνο που πρέπει και ο ίδιος δεν το εφαρμόζει και η παπαδιά του δεν το εφαρμόζει και τα κορίτσια του δεν το εφαρμόζουν και κανείς του το εφαρμόζει. Εκείνος είναι ο σωστό πνευματικό. Που τα χείλη του είναι δεμένα. Και θα σου πει εκείνο όχι που θα σε ευχαριστήσει αλλά που θα σε βάλει στη θέση σου. Εκείνο που πιθανό να σε κάνει να κλαις μια βδομάδα και δύο βδομάδες και να μήνα και ένα χρόνο. Το οποίο όμως θα σε οδηγήσει επί του ασφαλούς ή στη μετάνοια και στη σωτηρία. Όταν θα ανοίξουν τα χείλη του πνευματικού, τα χείλη του σοφού να σου ομιλήσουν, δεν το σε καλά τα αυτιά σου. Μην αφήσεις να πέσει κουβέντα κάτω. Όχι κουβέντα, λέξη, όχι λέξη, γράμμα. Γιατί εκείνη τη στιγμή μιλάει το πνεύμα το άγιο. Πολλέ φορέ σα έχω πει ότι συναντώ πολλέ φορέ πνευματικό μου στον δρόμο και μου λένε Εκείνο που μου πες δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μα προχτές μου το είπε δεν θυμάμαι. Γιατί δεν το παγώ. Άλλο το είπε. γιατί μίλαγε ο Τιμόθεος εκείνη τη στιγμή ο Θεός είχε πάρει τη γλώσσα του και μίλαγε ο Θεός γι' αυτό μην ψάχνεις εξομολόγο, ο οποίος θα μιλάει σαν άνθρωπος γιατί συνήθως αυτούς ψάχνουμε. να μας συμπαθήσει, να μας καταλάβει κάτσε παπούλι να με καταλάβεις μου λέει κάποιο Κιάβιος, κάτσε η να με καταλάβεις εγώ να σε καταλάβω τι είμαι εγώ παιδάκι εγώ να σε καταλάβω αν σε καταλάβω εγώ τότε δεν μιλάς με εξωμολό μιλάς με άνθρωπο εγώ δεν θέλω να σε καταλάβω θέλω να σε καταλάβει ο Θεός και άμα μιλά με το Θεό και ό,τι μου πει ο Θεός, εγώ αυτό θα Δεν του μιλάω του άλλου γιατί, γιατί, γιατί. Να του μιλήσει, δεν του μιλάω. Γιατί σε τρελός παπά που μου λες να πάω να του μιλήσω. Γιατί βλέπετε θέλουμε τον παπά, τον εξομολόγο, να μας μιλάει σαν άνθρωπος. Να καταλάβει τι ανθρώπινε αδυναμίες μα, τα ανθρώπινα ελαττωματά μα. Δεν θέλουμε το πνευματικό να ειδεί το συμφέρον της ψυχής μας. Χίλη σοφών δέδετε αισθήσει. Πήγαινε στο σοφό, στον Άγιο, στον πνευματικό, όχι για να σου πει εκείνο που θες αλλά για να σε σώσει, να σε κατευθύνει στο δρόμο της σωτηρίας. Χίλιοι σοφών δέβεται, είναι δεμένα τα χίλια του σοφού. Τα κρατάει του σωστού σοφού, τα κρατάει τα χίλια δεμένα ο Θεός και θα ανοίξουν όταν θέλει ο Θεός και θα κλείσουν πάλι όταν θέλει ο Θεός. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε κάποιος εξομολογούμενος μου λέει ήθελα να βρω το δίκιο μου και είχε ένα πνευματικό πήγα στο πνευματικό μου καλός εκείνος ο πνευματικός μου έλεγε το σωστό εγώ ήθελα το δίκιο μου όμως. Και επειδή δεν ήταν στα καλά μου τότε το μυαλό μου, στα καλά του το μυαλό μου, λέω θα πάω σε έναν άλλο πνευματικό, δεν ξέρει τούτο. Και φεύγω από τον πνευματικό μου και πάω σε κάποιον άλλον, ο οποίος και εκείνος ήταν Άγιος πνευματικός. Και μόλις λέει μπήκα μέσα και του λέει παπούλι λέει να σου πω. Εκείνο λέει τον παπούλη, λέει την ώρα που του έλεγα εγώ, εκείνος έκανε προσευχή. Κράταγε ένα κουμποσκίνι στο χέρι του και έκανε προσευχή. Και του έλεγα εγώ το πρόβλημά μου. Παππούλη με ακούω, παιδί μου, συνέχισε. Και μετά μου λέει, όταν τελείωσα του είπα το πρόβλημά μου, η απάντησης. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μου λέει και η Κυπαρινμία. Άλλο του είχα πει εγώ, άλλα μου λέγει εκείνος. Τι συνέβη? Του κλείσε ο Θεός το στόμα. Δεν είναι άξια να ακούσει συμβουλή. Διό. Να λέει εξ ομολογουμένη στον παπά, παππούλι κατάλαβες και να της λέει και εκείνη, κατάλαβες, φύγε. Γύρνα στον πνευματικό σου. Εσείς καταλάβατε τώρα που σας το είπα, δεν καταλάβατε. Δεν, δεν καταλάβατε. Έτσι. Μπερδεμένα, δεν δε είδες τι ωραία. Μπερδεμένα τα λέω εγώ. Ε, δεν είναι περδεμένα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τι θέλω να πω με αυτό. Εκείνη που άφησε τον πνευματικό τη να πάει να βρει κάτι καλύτερο, κάποιον άλλο να τη κάνει τα κέφια, επειδή ο άλλο ήταν άγιο άνθρωπο, για να μην τον πλανήσει ο Θεό, καλύτερα του πλήσε το στόμα. Και έλεγε άλλαν για να την κάνει να καταλάβει αυτή, ότι δεν ακολουθεί το σωστό δρόμο, παιδάκι μου. Σύκοφηγε. Πήγαινε στον πνευματικό σου. Φαίνεται και αυτή είχε καλή διάθεση. και ξέρετε γιατί το λέω για εσάς τα λέω αυτά γιατί όταν έρχονται μερικοί για εξομολόγεις ξέρεις για τούτο το θέμα πήγα και σε έναν άλλον και μου είπε για να με πειράσει; δεν με νοιάζει αν πήγες και που πήγες ας πήγες σε άγγελο Κυρίου εγώ μέσα στην εξομολόγηση είμαι ανώτερο του άγγελου Εγώ μες την εξομολόγηση είμαι ο Θεός σου. και αν θες καταλαβαίνω. Μη μου πεις πήγα, πήγα εκεί θε, πήγα εδώ θε. μου λέγανε μερικοί, πήγα στον πατέρα Παΐσιο, πήγα στον πατέρα, και τι με νοιάζει, τι μου τα λες εμένα αυτό. Άγιοι και τους προσκυνώ και τους θεωρώ Αγίους, όντω τους θεωρώ και τους έχω στην προσευχή μου, αλλά γιατί μου το λες αυτό. Ήταν πνευματικός ο Πατήρη Παΐσιος. Ήταν πνευματικός ο, πατή, ο, πατήρ, ο Πατήρ Πορφύριος, όχι, εγώ είμαι πνευματικός. Προχτές ήρθε ένας, προχτές, προχτές, προχτές. Εγώ πήγα, λέει, στον πατέρα Ισίδωρο, έναν ε, γέροντα τυφλό, ο οποίο άγιος άνθρωπο, άγιος άνθρωπο. Και μου είπε αυτό, εσύ μου λες το αντίθετο. Τι είναι ο πατήρ Ισίδωρος, είναι ο πνευματικός ο πατήρ Ισίδωρος. Πατήρης σύντρος είναι ένας άγιος άνθρωπος, να πάρει το φιλί στο χέρι, θα πάρει στην ευχή του και δρόμο. Ποιος σου είπε ότι ο πατήρης σύντρος δίνει προβλήματα άνθρωπος. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος σου το είπε αυτό. Και τον άνθρωπο τον τιμώ. Και εγώ όπως και εσείς τον θεωρώ μια άγια μορφή του Αγίου Όρους. Αλλά τι Τι με αυτό. Τι με αυτό. Δεν έχει πνευματικό. Δεν εμπιστεύεσαι τον γεροτά σου. Δεν εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο στον οποίο σέβαλε έβαλε ο Θεός κοντά να σε πάει στον παράδεισο και εμπιστεύεσαι τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον όγδο. Συνεχίζω. Χίλι σοφών δέδετε αισθήσει του πνευματικού τα χείλη ταχυδεμένα ο Θεός και δεν μιλάει εκείνος, μιλάει ο Θεός στην εξομολόγηση και αλλοί μόνο και κακομήρας μου εάν πηγαίνετε να βρείτε διεξόδους από εδώ και από εκεί για να αποφύγετε το πνευματικό σας καρδίε δε αφρόνων ούκα ασφαλή. <Κι> πας από εδώ και από εκεί για συμβουλές με άλλα λόγια είσαι άφρονο. άμυαλος άνθρωπος ε, δεν θα βρεις πουθενά απάντηση θα σου πει ο πατήρ Παΐσιος εκείνο άγιος άνθρωπος θα σου θα σου πει ο πατήρ Ισίδωρος το άλλο, θα σου πει ο πατήρ Πορφύριος το άλλο και θα λες μου γάδικα τώρα, τι να κάνω και θα μου γράφει. Γιατί δεν εκεί που έπρεπε να πας. Είναι σαν να πούμε δηλαδή, να σας το πω απλά, έχεις μια αρρώστια και δεν πας στο γιατρό σου να σου δώσει το φάρμακο, πας και μπαίνεις μέσα σε ένα φαρμακείο και παίρνεις μόνος από εδώ που φάρμακα. Δεν κάνεις να πεθάνεις. Φάρμακα είναι όντω, φάρμακα, όλα φάρμακα είναι. Αλλά δεν κάνουν όλα για τη δικιά σου, την αρρώστια. φάρμακο σου έδωσε και ο Πορφύριος φάρμακο σου έδωσε και ο πατήρ Παΐσιος, φάρμακο σου και άλλο άγιο. Άγιος φάρμακο από εδώ, φάρμακο από δει άμα τα πάρεις όλα θα πεθάνεις γιατί δεν πήρες το φάρμακο που σου δίνει ο γιατρός γι' αυτό η καρδιά των αφρώνων δεν είναι ασφαλής και άφρον είναι εκείνος, το μα το είπε και προηγουμένως, που μεικτηρίζει παιδίον πατρός. Εκείνος είναι πως που δεν ακούει το πνευματικό του. Εκείνος είναι άφρον και κινδυνεύει. <Στ'> Γιατί σας ακούω μερικές φορές και λέτε, μα εγώ πάω για εξομολόγηση. Εγώ πάω στην εκκλησία. Γιατί μου ορχόνται όλα στραβά. Πώς να μη σου στραβά. Κάθισε στον πνευματικό σου. Πας και εκεί, πας και εδώ, πας και στον άλλον, πας παραπέρα. Και στο τέλος σου λέει ο διάολος του μυαλό τώρα ποιον θα ακούσεις. Ποιον θα ακούσεις τώρα. Και φυσικά εσύ τι θα διαλέξεις. Το πλέον εύκολο. Εκείνο που σε συμβαίνει καλύτερα. Και γονατίζεται δίπλα εκεί στα πόδια των πατέρων αυτών. Άγιοι σα είπα άνθρωποι, κλαίτε, κλαίτε. Τι να κάνει ο κακομοίρι, Τι να τη πω, Σου λέει εκείνη τη στιγμή, σαν άνθρωπο, κάτι πως να μιλήσει πνεύμα, Άγιο εκείνη τη στιγμή, αυτό το πνεύμα το άγιο είναι στο, στο εξομολογητήριο. Και εκεί θα σου μιλάει, Και εκεί θα σου μιλάει, Δεν γίνεται ορίστε, ακριβώ. Ακριβώ. Στο μυστήριο μιλάει το πνεύμα του Άγιο, δεν μιλάει από εδώ και από εκεί στο δρόμο. Ούτε στα σκαμνάκια που πάτε και καθώ το γύρω από τους παππούλιδε αυτού την ευχή του να έχω. Δεν είναι όμως έτσι η εξομολόγηση. Στον παππούλι να πα, να σκύψει να του φυλίσει το φιλί στο χέρι, την ευχή σου πάτερμο, την ευχή σου πάτερμο, έχει κανάγιο λήφθανο, Σταύρο, χαίρεται. Δεν θέλω γιατί Τι να μου λύσεις μου Τι να μου λύσεις Τα έχω λυμένα, τα προβλήματα μου Έχω το πνευματικό μου είναι λειμένα Λειμένα είναι Τι να μου λύσεις Θα μου διαλύσεις Δεν το καταλαβαίνεις Πάω να τον ρωτήσω γιατί Γιατί δεν εμπιστεύομαι το πνευματικό μου Δεν εμπιστεύουμε το θεό Τι πάω να ρωτήσω τα ρωτήσεις δεν εμπιστεύτηκες τον πνευματικό σου, δεν τον εμπιστεύεσαι; και πήγες με το ρώτησες σας είπα άγγελος εξουρανού να κατέβω δεν έχει δικαίωμα να σου δώσει επάντηση θυσίε ασεβών πάμε στον 8 στίχο θυσίε ασεβών κύριο. κυρίου ποιος είναι ο ασεβής <σιο minions> αυτός που μιλάμε τώρα <σιο minions> που φεύγει από τον πραγματικό του και πάει σε άλλο το είναι ο ασεβής που ασεβείς το Πνεύμα το Άγιο. Δεν εμπιστεύεται το μυστήριον που είπε η Θεόνη, το μυστήριο της σου. Εκεί σου μιλάει ο Θεός. Εσύ επειδή σε ασεβείς και επειδή θες να κάνεις, να σου κάνουν οι παπάδες, να σου κάνουν τα κέφια σου, να σου κάνουν τα χατίδια σου, πας και μη ξοκλές από εδώ και από τι; σαν να λε, ο πνευματικός με σφάζει παππούζι, με σφάζει. Αυτό δεν είναι πνευματικό, αυτό είναι δυνάστη. Αυτό με καταστρέφει παππού. Πε με σι κάτι καλύτερο. Ο πνευματικός, ωραία εικόνα έχεις, ο πνευματικός. Ο Θεός σου. Ωραία εικόνα έχει για τον πνευματικό σου. Ο Θεό σου. Ωραία εικόνα έχει για τον Θεό. Και πα να σου λύσει το πρόβλημα, ένα καλό Άγιος, Άγιο στο Τι είναι, παπά, αλλά και παπάς να είναι, έχει εξουσία επάνω σου, έχει εξουσία επάνω σου, ποιος του έδωσε εξουσία, είσαι πνευματικό παιδί του, ποιος του έδωσε εξουσία, ας τον δεις να κάνει θαύματα, κάνουν θαύματα γιατί σας είπα το πιστεύω δεν το λέω ηρωνικός το λέω γιατί πιστεύω είναι άγιοι οι άνθρωποι όντους αλλά μην του μπουρδουκλώνετε μείνες στο πνευματικό σου και σας είπα πας εκεί ναι σκύψε να πάει την ευχή του μοναχός είναι παπάς είναι πάρει την ευλογία του την ευχή σου παππού πολλοί από αυτού είναι και λίγο αφελείς λέει δεν θα μου πει. τι να σου πω παππού. έχω το πνευματικό μου δόξεις ο δεν μου αφήνει ένα το Πνεύμα του Άγιου θα μου αφήσει κενά. Έχω το πνευματικό. Να γιατί δεν προκόβεται. Και να γιατί εδώ ονομάζει αυτού του είδου τα πνευματικοπέρια του ονομάζει ασεβείς. Θρασείς δηλαδή. Δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό, δεν θέλει συμβουλή από τον Θεό, θέλει συμβουλή από έναν Άγιο άνθρωπο που ξέρει όμως ότι θα σου, δέσει, θα σου δώσει λάθος συμβουλή. Ο γέροντας πατήρ Παΐσιος κάποτε που πήγε κάποιος εκεί να το, το γράφω τα βιβλία, δεν ξέρω αν, το έχετε, αν τα έχετε τα βιβλία, αν διαβάζετε, το γράφει σε ένα βιβλίο. Πήγε κάποτε λέει κάποιος και του λέει παππούλοι ξέρεις ο πνευματικός μου. Άκουγε YouTube τα το παράποια. Αφού είναι πνευματικός παιδάκι μου πήγαινε στο πνευματικό σου. Εκείνος ξέρει. Εκείνος ξέρει δεν ξέρω εγώ. Ξέρει ένας καλόγερος μπροστά στο πνευματικό. Δεν ξέρω εγώ. Και αν ο Γέροντας έκανε μερικά θαύματα κι αν ο Γέροντας καθοδηγούσε κάποιους δεν τους καθοδηγούσε κάποιους ανεξαρτήτως του πνευματικού τους οδηγούσε στι μετά για να πάνε να βρουν πνευματικό γιατί δεν είχαν πνευματικό <Κι> Ποιοι είναι οι ασεβείς λοιπόν <Κι> τα πνευματικοπέρια. που θέλουν να ανεξαρτητοποιούνται και να κάνουν τα δικά τους απρεπή βήματα δόθε και κήθε. Άκουσες τι είπε όμως «Φυσίαι ασεβών βδέληγμα Κυρίων» «Εσύ το πνευματικό παιδί το ανυπότακτον» «Εσύ το πνευματικό που μικτιρίζεις παιδί πατρός σου» Εσύ το πνευματικό παιδί που δεν σέβεσαι το Πνεύμα του άγιον που σου ομιλεί μέσα από το πνευματικό σου. Εσύ το πνευματικό παιδί όταν πας το πρόσφορο στην Εκκλησία το συχαίνεται ο Θεός. Δεν λοιπόν αυτή είναι η θυσία σου. Όταν πας το κερί σου το συχαίνεται ο Θεός όταν πας το κρασί σου, το λάδι σου τα κάρβουνα, το λιβάνι σου τα συξαίνεται ο Θεός γιατί τον περιφρόγησε το Θεό γιατί τον Θεό το γράφει στα παλιά σου τα παπούτσα θυσία ασεβών, θυσία ασεβών, δέληγμα κυρίου τι μου έφερε το πρόσφορο για να δω ότι είσαι καλή ότι ζυμώνεις αυτό θε να ειδώ παρακάλεσε το Θεό να μην οργιστεί μαζί σου γιατί αυτή, αυτή η θυσία είναι ασέβεια προς το Θεό Είδε τι λέει θυσία το Θεό τι λέει εκεί στο πνευματικό στο ψαλμό πνεύμα συντετριμένο πού θα το δείξει στο πνεύμα το συντετριμένο στο πνευματικό σου εκεί είναι τη θυσία θέλει ο Κύριος ας τα πρόσφορα. και τα πρόσφαρα έχουν και αυτά την αξία. του. αλλά εκεί εκεί στο πνευματικό θα δείξεις τι θυσία στο Θεό έχεις να κάνεις τι καρδιά διαθέτει. Πνεύμα συνετριμένο, Καρδία συνετριμένη και τεταπινωμένη ο Θεός Αυτή είναι η θυσία στο Θεό. Η καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη. Εσύ έχεις καρδία εγωιστική που ψάχνεις να βρεις εκείνον που θα σου κάνει τα πουνέρια, που θα σου κάνει τα γούστα εκείνον θες, εκείνον που θα σου πει μπράβο, α, τι καλή χρυσή γυναίκα που εσύ, τι χριστιανή γυναίκα, τι πα, πα, έχει τόσες χριστιανές η Πάτρα, κολακεύεσαι εσύ. Γιατί είσαι ανόητη γι' αυτό, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι Άγιος ο Πατήρ Παΐσιος αλλά εκείνη τη στιγμή επιτρέπει ο Κύριος, ναι, ναι, ναι, μη σα φαίνεται παράξενο, τη γλώσσα του Πατρός Παϊσίου να την κουνάει ο σατανάς, για να ντροπιάσει εσένα, όχι για να επηρεάσει εκείνον, εκείνο δεν το επηρεάζει. Mm. Του μπουρδοκλώγει τα λόγια που είπαμε προηγούμενα, που έλεγε εδώ η αγιά δεν το καταλαβαίνω. Mm. Ναι, το mm. του μπουρδοκλώγει τα λόγια. Και θα πει, μου πει αυτό το πράγμα πατήρ παίρνει Αφού πεις και το ρώτησε αυτά σου πει. Αυτά σου πει τι θα σου πει. Θυσία σε βόνβ δεν είναι ο Θεό τι θυσίε και τα προσφορά σα και τα καντήλια σα και τι εκκλησίε σα και τι εικόνε σα και δεν ξέρω τι άλλο και το τελευταίο ευχέ δέκατευθυνόντων δεκτέ δε αυτό οι προσευχές λέει των κατευθυνόντων ποιος είναι ο κατευθύνων ποιος Α, μπράβο η προσευχή λέει των κατευθυνόντων όταν προσεύχεται ο Πνευματικό σου για σένα, τι πατήρ Παΐσιος και τι πατήρ Πορφύριος και τι πατήρ Ιάκωβος και τι πατήρ Ισίντορος και δεν ξέρω του Άγιον όρος όλοι και οι άγγελοι να προσεύχονται και οι άγγελοι και οι άγγελοι λέει ο Άγιος Συμμεών, ο νέος θεολόγος. εάν προσευχηθεί ο πνευματικό σου και από την κόλαση να είναι στην κόλαση να είναι χάρι μου εκείνου την Τα ακούς Ευχαί κατευθυνόντων Δεκτέ παρα αυτό Εκείνες τις προσευχές που ακούει ο Κύριος Είναι οι προσευχές Των πνευματικών σας πατέρων Γι' αυτό να παρακαλείτε τους πνευματικούς σας πατέρες Προπάντων και άλλους Δεν είναι κακό Αλλά προπάντων τους πνευματικούς Πάτερ εύχεστε για μένα Προσεύχεστε να με έχετε στην προσευχή σα. Γι' αυτό γίνεται το Σαρανταλίτρουργο τώρα, για εσά γίνεται. Σαρανταλίτρουργο εγώ το κάνω για τη μακαρίτσα τη μάνα μου, τον μακαρίτη, τον άγιο δασκαλό μου εδώ, στον οποίο οφείλω το εύζυν και για εσά τα πνευματικό παιδιά, για ποιο άλλο. Εγώ αυτή, εσύ είστε η οικογένειά μου, εγώ δεν έχω άλλον. Ναι. Πνευματικό μου πατέρα, πνευματικά μου παιδιά και από εκεί και πέρα μετά είναι η κατασάρκα οικογένειά μου πίσω, πίσω, πίσω, πίσω Προηγήστε, προηγήστε Ευχαί κατευθυνόντων δεκτέ παρα αυτό και προσβάλλεις έτσι το πνευματικό σου, τη φωνή του Θεού Όταν προσεύχεται αυτός κρατάζει ο θρόνο του Θεού ο Θεός είναι υποχρεωμένος να σε βοηθήσει γιατί το λέω εγώ ο ανάξιος, ο ομαρτωλός, ο βδελιρός, ο συχαμένος. αλλά επειδή είσαι πνευματικό παιδί μου ξεσηκώνεται ο Θεός να σε βοηθήσει γιατί το λέω εγώ εγώ το λέω κατευθυνόντων δεκτέ παρα αυτό ξέρετε πόσα πνευματικό μου και άλλων πνευματικών και του πατέρα μου, πολλές φορές μας το λέει κι αυτός έρχονται και του λένε παππούλι λέει όταν επικαλούμε τις προσευχές σου όλα μου ερχόνται όλα δεξιά, όλα, όλα, δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα εγώ πόσες φορές το έχω δει αυτό στη ζωή μου <ΣΣΣΣ> πνευματικοπαίδια που καταλαβαίνουν που ξέρουν τι σημαίνει ευχή πνευματικού ξεκινάνε, βρίσκουν κάποια δυσκολία κύριε με τις ευχές του πνευματικού δώση μου λύση πά, αμέσως εξομαλύνονται τα πράγματα είδες τυχάνεις είδες τυχάνεις είδες πόσο ανόητος είσαι περιφρόνησες ποιον, γιατί νόμισες ότι σου μιλάει ο Τιμόθεος και ο Τιμόθεος δεν ξέρει, δεν είναι μορφωμένος είναι αγράμματος ενώ το κάθε αγράμματο μπορεί να είναι ένα παππούτσιο που να μην ξέρει πολύ, να μην έχει πολύ γραμματική μόρφωση. Μα α, δεν καταλαβαίνει. βλακίες, μιλάει βλακίες μιλάει, μιλάει το πνεύμα του Άγιο, βρε ανόητε Μιλάει το πνεύμα του Άγιο και α είναι αγράμματο, και α είναι, είναι αστιχίωτο. Εσύ εκείνη τη στιγμή που ζητάς συμβουλή θα σου μιλήσει το πνεύμα του Άγιο. Μιλές φλακίες. Εμπιστευτείτε το πνευματικό σας. Εμπιστεύεστε το Θεό. Έρχονται κάποιοι μου λέει ξέρεις αυτό που μου είπες λέει τι λέει εκεί η Αγία Καίνει μάθημα. Κάνει μάθημα. Λες και δεν ξέρω τι λέει η Αγία Γραφή. Θα μου το μάθει η Κυρία. Ο Κύριος θα μου κάνει μάθημα. Δεν μα είπατε εσείς. Εσείς δεν μας λέτε θα μου κάνει μάθημα με διδάξει κατάλαβες και να μου διδάξει να μου, μπει, να μου μάθει γράμματα Για αυτό τρώνε τα μούτρα του και θα τα τρώνε τα μούτρα του. γιατί αυτή είναι η μοίρα και πάλι είναι, μοίρα ξέρετε πως το λέω δεν το λέω με την έννοια που μιλάει συνήθως ο κόσμο. αυτή είναι η μοίρα το μέλλον αυτό είναι το μέλλον των ασεβών Εκεί από την κακοκεφαλιά τους τα πάνε. Τελειώνουμε σε αυτό το σημείο και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο και μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Χριστός Ανέστη.